Μία πολύ εκφραστική φωνή, ένα μυαλό με σκέψη φωτεινή, ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να εκφραστεί πάντοτε με ειλικρίνεια. Ένας δρόμος ήδη μεγάλος και ένα κοινό ταξίδι με δύο δημιουργούς που κατόρθωσαν να γράψουν τραγούδια που αφορούν μία ολόκληρη γενιά τη δική της πλανωτικότητα. Χαρισματική στη σκηνή, δυνατή και ευάλωτη μαζί, κάνει την κάθε τη εμφάνιση μία πραγματική εμπειρία. Και κάπω έτσι θα είναι κοντά μα για μία ακόμη φορά στο Λονδίνο στι 24 του Οκτώβρη. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, σήμερα καλωσορίζουμε στο ζήτωτο ελληνικό τραγούδι και τον LGR την Νατά Σεμποφίλιο. Σκονισμένα παπούτσια, σε δρόμου μεγάλου, ένα βήμα για μένα. εκατό για του άλλου. Φέρνω βόλτα τα χέρια, πιάνω λέξει στην τύχη. Στα δικά μου τραγούδια Έτσι γράφω Νατάσα καλησπέρα Σε καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στον LGR και το ζήτω τον ελληνικό τραγούδι Χαίρομαι πολύ που είσαι και πάλι στην παρέα μας και σε λίγο θα είσαι εδώ στο Λονδίνο για άλλη μια εμφάνιση αυτή τη φορά στο Coco Club στο Camden Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναμιλάμε και με αφορμή κάτι τόσο ωραίο είναι η τρίτη φορά λοιπόν που έρχεσαι στο Λονδίνο και η τρίτη μας ευκαιρία για να σε δούμε ζωντανά στην πόλη μας. Ναι, και είμαστε πολύ ευτυχείς ε, που ερχόμαστε, γιατί γι' αυτό είπα πριν ότι είναι και κάτι τόσο όμορφο, γιατί για μας είναι μια εξωτερική εμπειρία να βρισκόμαστε σε χώρους τέτοιους που μπορεί να έρθουν και άνθρωποι από μια πόλη που είναι το Λονδίνο, να ακούσουν τη μουσική μας, να συναντήσουμε τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική μας και είναι και μιλάμε μαζί τους μέσα και από τα social media και όταν έρχονται στις συναυλίες στην Αθήνα, είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. Τι νιώθεις πώ έχει αλλάξει από την πρώτη σου εμφάνιση εδώ στο Λονδίνο και τι έχει μείνει το ίδιο. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο το άγχος που είχαμε την πρώτη φορά που είχαμε στο Λονδίνο. Πώς θα είναι η συναυλία εκεί, πώς θα είναι ο κόσμο. Δεν έχουμε το ίδιο άγχος γιατί και οι δύο παραστάσεις που κάναμε ήταν τόσο συγκινητικέ, περάσαμε τόσο ομορφά. Ο κόσμος μας καλοδεύτηκε με πολύ τρυφερότητα και πολύ δευταθειά οπότε δεν υπάρχει αυτό το άγχο πως θα είναι ο κόσμος που θα βρούμε εκεί και πως θα είναι η διάθεση του απέναντι μα. Έρχεσαι στα μεθύσια μου και πιάνεις πρώτη θέση Λες και δεν ξέρει πως μεθώ γιατί όταν είσαι που βρεθώ να αφήνω όλα στη μέση στις συναυλίες σου υπάρχουν πάντοτε έντονα συναισθήματα Υπάρχει συγκίνηση, υπάρχει δυναμική Και μια έντονη αίσθηση που τραγουδά για μια παρέα φίλων Τι είναι αυτό λοιπόν που εσύ ζητάς από τις παραστάσεις σου Νομίζω ότι αυτό που ζητάμε και οι τρεις και ελπίζουμε να πετύχουμε κάθε φορά Είναι να έχουμε πει την ιστορία μα Γιατί η τραγούδια μα είναι... Δικέ μα προσωπικέ ιστορίε και αυτή η ιστορία να χτυπήσει και μια φλέβα, α πούμε, στην καρδιά και στα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Και, όταν, και αυτό είναι πετυχημένο, όταν η δική μα συγκίνηση, κάτι που εμά μα έχει συγκινήσει, μπορεί να συγκινήσει και έναν άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία και η μεγαλύτερη χαρά μα, γιατί αυτό, αυτό παίρναμε από του καλλιτέχνε που αγαπήσαμε. Και αυτό παίρνουμε από του καλύτερους που αγαπήσαμε, αυτή τη συγκίνηση. Και όταν μπορούμε εμεί να γίνουμε κοινωνία του πράγματο, είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά μα. Να μπορούμε να βλέπουμε ανθρώπου που λένε: Εξή, κάτι το παιδί σου είναι σαν να γράφει και για μένα. Νομίζω yeah. δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό. Και στις παρεστάσεις μας αυτός είναι πάντα ο πυρήνα. Η συγκίνηση. Τι είναι αυτό που σε κάνει να θεωρεί μια παράσταση επιτυχημένη. Είναι απλά η παρουσία ενό μεγάλου κοινού ή κάτι περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό όταν έρχεται πολύ στον κόσμο. Όταν ο κόσμο είναι πολύ και έρχεται και σε τιμά, σου λύνει και τα χέρια. Διότι όταν κάτι είναι πετυχημένο και έχει προσέλευση εμπορικά πετυχημένο, μπορεί πιο εύκολα αυτά που ονειρεύεσαι να τα δοκιμάσει και να τα δει να πραγματοποιούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό έρχεται από την εμπορ... δεν έρχεται από την καλλιτεχνικότητα ή από την καλλιτεχνική αξία ενό πράγματο. Έρχεται από την εμπορική δυστυχώ. Επίση είναι πολύτιμη το ότι. Υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν αυτό που κάνει και έρχονται και φυσικώνουν από τα σπίτια του και έρχονται να δουν και να επενδύσουν τα λεφτά του και, και το χρόνο του και την ψυχαγωγία του σε σένα. Από εκεί και πέρα, όμω, μια πετυχημένη παράσταση δεν την κάνει η προσέλευση του κόσμου. Την κάνει η τελευταία στιγμή που φεύγει από τη σκηνή και, και γυρίζει στο σπίτι σου και έχει νιώσει ότι αυτό που έζησε εκείνο το βράδυ ήταν πραγματικά. Μια ωραία στιγμή, ήταν κάτι που άξιζε τον κόπο. Το δικό σου και όλα και το ανθρώπιμο που ήρθαν για να σε δουν. Και αυτό νομίζω ότι βαθιά μέσα σου, πάντα το ξέρεις. Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτωχήνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι. Σχέδια. Νατάσα, η αντίδραση του κόσμου στι εμφανίσει σου δείχνει πως έχεις μία πολύ ειλικρινή και έντονη σχέση με του ανθρώπου που σε ακούν. Πώ αλήθεια χτίζεται μία τέτοια σχέση, ε, Νομίζω ότι είναι την αλήθεια. Για να έχει μία ειλικρινή σχέση πρέπει να έχει την αλήθεια: πρέπει να είσαι ο εαυτό Εμεί αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο. Προσπαθήσαμε να είμαστε ο εαυτό μα. Γι' αυτό και έναν χώρο καλλιτεχνικό που να μας επιτρέπει να είμαστε ο μας και να κάνουμε αυτά που θέλουμε, χωρίς ε, την αγωνία της επιτυχίας, αλλά με την, ε, με την ένταση και τον ενθουσιασμό και τον αυτορμητισμό της προσπάθειας. Και αυτό με τα χρόνια μετατράπηκε σε μια αληθινή σχέση με τον κόσμο, ουσιαστική, προσωπική και να και πιο κοντά σε κάτι που είναι πετυχημένο και, και δυνατό. Το, το πρώτο και το πιο βασικό ήταν να ο μας και να μπορεί αυτός, αυτός μας να βρίσκει κι άλλους ανθρώπους που τον αναγνωρίζουν, τον καταλαβαίνουν και συγκινούνται με τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι μοιάζουμε με τα χρόνια, με το κοινό μας. Είμαστε σε ένα ίδιο μήκος κύματος. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Τι είναι αυτό που ζητάς από τα νέα σα τραγούδια κάθε φορά που συναντιόσαστε ξανά με τον Θέμη και τον Γεράσιμο? Να με λιτρώσουν και το έχουμε καταφέρει κάποια φορά αυτό μέσα από το άλμπουμ που φτιάχνουμε γιατί το άλμπουμ και για μα είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική ψυχικά γιατί βουτάμε πολύ βαθιά ο ένας μέσα στον άλλο και στον εαυτό του ο καθένα για να φτιάξουμε κάτι και μετά να το αποτυπώσουμε σε έναν δίσκο να το αποτυπώσουμε σε ένα live προσπαθούμε λίγο τις, ε, τις προσωπικές μας ανησυχίες και τις προσωπικές μας αγωνίες να πειραματιστούμε με αυτές να τις εκφράσουμε, να τις βγάλουμε από μέσα μας. Και πάντα τα άλβουμου λειτουργούν λειτουργικά στο τέλος και με την αισθητοφωτός και, και, και σε αυτή τη δουλειά. Είναι αυτό που λέτε, παιδί μου, ε, όταν ακούω τα βραβούλια μου, λέω, αχ, πέσ' <χεδεύει> Και έρχεται η ώρα να το πω. Και με έναν τρόπο είναι σαν να λέω, σαν να το βγάζω από μέσα μου. Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε η Βαβέλ, η νέα σου δουλειά και η τέταρτη συνάντησή σας με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Τι είναι λοιπόν η Βαβέλ και γιατί πήρε αυτό το τίτλο. Η Βαβέλ είναι το, το σύμπαν που κατοικούμε. Και προσωπικά και πολιτικά και κοινωνικά. Είναι ο κόσμος μας έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και ο κόσμος μας, ε, η Ελλάδα, ε, αλλά και οι σχέσεις μα με του ανθρώπου το νιώθουμε, μέσα μας. Περιλαμβάνει όλο αυτό το, όλη αυτή την εικόνα. Και περιγράφει και έναν κόσμο ασυνοησία, που είναι αυτό που λέμε ότι ενώ όλοι στο ίδιο σημείο και έχουμε πάνω κάτω τι ίδιε ανάγκε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για να το πετύχουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τι συνθήκε, τι κοινωνικέ και τι πολιτικέ, έχει να κάνει και με τι διαπροσωπικέ μα σχέσει, τον έρωτα, τι φιλίε, με του άλλου ανθρώπου με του οποίου συνεπάρχουμε γενικά. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσα από αυτό το album να πούμε πάλι διάφορες ιστορίε δικέ μας, σκέψεις, να μοιραστούμε αγωνίες, ανησυχίες, πράγματα που μας ευχαριστούν και με έναν τρόπο βγάζοντα τα από μέσα μας να βρούμε και άλλους ανθρώπους κοινωνούς της ίδιας σκέψης και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και είναι αυτό που λέει και το... που είναι και λίγο πάντα συνοδεύεται με τα δελτία τη Βαβέλ ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα και ξαδηλώνται όλε οι γλώσσε. Τη δική μας βαβέλ, αν αρκεί να βγαίνει αληθινά. Αυτή ήταν η πρώτη, η πρώτη σκέψη, ότι όλοι, δεν έχει σημασία από πού είσαι, δεν έχει σημασία ποια είναι η καταγωγή και λέω καταγωγή δεν εννοώ την εθνικότητα, μόνο, ενώ τη σκέψη, το, το, το, τον τρόπο που ζεις. Αν είσαι αληθινό, αν είσαι ειλικρινή και αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τρία βασικά πράγματα, τότε νομίζουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε και κάτι να το αλλάξουμε. Όλη την ξέρω Κάθε κρυμμένη γωνιά της. Έχω φλερτάρει μόνος με Έχω μεθύσει στα πάρτι Να επιστρέψουμε λοιπόν στη Νέα Σου Συναυλία Στο Κόγκο Κλαμπ στις 24 Ιστο Οκτώβρη Τι να περιμένουμε λοιπόν από αυτή τη καινούρια παράσταση ο, ο πυρήνας είναι η Βαβέλ Είναι το ρεπερτόριό μας Το παλιό τα τραγούδια μας που, που αγαπάει και ο κόσμος Αλλά αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ Και κάποια κομμάτια διασκευέ, ελληνικά και κάποια ξένα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε στο ηχητικό σύνολο τη Βαβέλη Ανπαράσταση. Έχει ένα μήνυμα για τον κόσμο που μα ακούει. Ανυπομονώ πραγματικά να βρεθούμε. Ανυπομονώ να παίξω σε αυτό το χώρο που έχω ακούσει από όλο τον κόσμο και από του φίλου μου που είναι εκεί, ότι είναι ένα υπέρο, υπέροχο χώρο, από του ωραιότερου. Στο Λονδίνο. Εφτάνομαι πολύ μεγάλη τιμή. Αισθάνομαι και χθες πολύ μεγάλη τιμή που θα βρεθούμε. Μας δίνεται την ευκαιρία να βρεθούμε σε ένα τέτοιο χώρο και να παίξουμε και να συναντήσουμε τους ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε συχνά και ξέρουμε ότι μας περιμένουν και εμείς μένουμε με ενυπομονησία να τους συναντήσουμε. Και να τους πάμε το καινούριο μας παιδί. Έτσι Έχουμε και τη... έχουμε και καινούρια νέα με τη Βαβέλνα. Νατάσα, σε περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία για μία ακόμη φορά εδώ στο Λονδίνο. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα, πάρα, πάρα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και όλου τους ανθρώπου που ακούσαν την ηθοποίη και την συνεντευξή μου. Κάθε τι καλύτερο για την παράσταση να πάνε όλα καλά και με το καλό ευχαριστώ. να σε υποδεχτούμε σύντομα και πάλι εδώ. Και θα πάρουμε από κοντά σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό πουγεμα, γεια Υπότιτλοι AUTHORWAVE θα σε λέτε. Η σιωπή μας είναι τραύμα